Ακούτε Radio Music Heaven Το δικό μας δανειό που Η music λύση βρίσκεται κοντά heaven, Στην ίδια της ζωής σου music Στον music τόπο το δικτυακό Του μουσικού σου παραδείσου Του μουσικού σου παραδείσου του μουσικού σου music παραδείσου music Του μουσικού σου Μουσικέ με Μουσικέ με Κυριακάτοικοι επισκέπτες Κάθε Μια με <Spl>... <νύχτα> με ξυπνάμε <Spl>... χαλάρα, Ψίνουμε καφέ και περιμένουμε να μας χτυπήσουν το κουδούνι Οι κυριακάτικει επισκέπτες. Γιορτάζομαι με και ραβνού. Ο χαρισαρόνις περιμένει πάντες νέους δημιουργούς, μουσικούς που μιλούν για τη δουλειά τους, μιλούν για τη ζωή τους παίζουν υλικό τους από CD του e live ενώ διάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα τους από μπάντες και καλλιτέχνες που τους επηρέασαν <σομίως> Κυριακάτοικοι επισκέπτες Με το χάρι αρώνι, Κάθε Κυριακή, μία με τρεις. Καλησπέρα σε όλους Καλησπέρα στους ακροατές του Radio Music Heaven Και τα κορίτσια είναι εδώ Ναι, καλησπέρα κοριτσιά Εδώ είναι η Πένη Παπακοσταντίνου Είναι η Μυρτό Δράκου Είναι η Γεωργία Λόλι Και η Μικαέλα Σου. Τσουμπου <laughs> Λίπη η Ελευθερία Κουρλιά Λίγο, γιατί είναι σε ταξίδια ελευθερία, είναι στα πολύ όμορφα κύθηρα και μας χαιρετάει από εκεί. Τα κύθηρα είναι και δική μου αγάπη. Αλήθεια? Έχω από εκεί. Έχει σχέση με τα κύθηρα. Πώς φράγεται όχι, έχει πάει απ' μου. Τέλεια, τέλεια. Η Σμύρνα, λοιπόν, το παραδοσιακό γυναικείο συγκρότημα. Αλλά να μην λέω πολλά κορίτσια, είσαστε έτοιμες να πάρουν ναι. μια ιδέα οι μας τι θα ακούσουν σήμερα. Ωραία. Από τα βεδεια πεφτο Τι όμορφα να ακούσει φρέσκα κορίτσια να τραγουδάνε τέτοιες, τέτοια όμορφα τραγούδια από, το, από την παράδοσή μας. Και το πρώτο ερώτημα που γεννιέται στον καθένα νομίζω είναι πώς κάνατε αυτό το group ε, της Μύρνα, ε, ένα group που ασχολείται με τέτοια τραγούδια. Η Πέννη Παπακσταντίνου που ήταν στην εκπομπή την άλλη φορά... Ε, μου είχε πει ότι την ιδέα την είχε ο Ανδρέας του Τσεκούρας. Ακριβώς, ναι. Ήταν λοιπόν μια ιδέα του Ανδρέα του Τσεκούρα... ο οποίος είναι γνωστός και από την σύσταση της... στο του Βόλου. Οπότε είχε την ιδέα να δημιουργηθεί μια ορχήστρα μυγός κοριτσίστικη. <χει> ε, και με αυτή την ιδέα ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια... με την Γεωργία, την Ελευθερία και την Κλαούντια τότε στο βιολί... την Κλαούντια Ρωσίνη η οποία, δυστυχώς, αποχώρησε. Ε, τώρα αρχές του χρόνου. Γύρισε στην πατρίδα της ε, εδώ, πάω, τη και έρθει να σπουδάσει εδώ και σε μουσική. Όχι, είχε έρθει έμενε μόνιμα εδώ πέρα. Τι είναι εδώ. Όχι, φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι εδώ τώρα. Ε, πηγαίνω, α, έρχεται. Α, έρχεται. Ε, mm -hmm. Γιατί εντάξει, οικονομικά είναι δύσκολα τα πράγματα, οπότε πηγαίνω, έρχεται και εκείνη. Ε, να είσαι από την Ελβετία για να είσαι στην Ελλάδα, ε, τώρα, πιάνε. Ε. Ναι, τώρα πια νομίζω ξαναγυρνάνε όλοι πίσω. Ε, είναι λίγο. <laughs> ε, και έτσι λοιπόν τη θέση τη Κλαούντια την πήρε η Μυρτό, που ήρθε στο βιολί και μαζί με τη Μυρτώ μας ήρθε και ένα κλαρίνο <συγλώδη> και είπαμε δεν το παίρνουμε και αυτό για να μην μπορέπει από και πήραμε και τη Μικάηλα και από τέσσερις γίναμε πέντε. Ωραία okay. Έχετε φρέσκο ένα CD με τίτλο Μυρτώ Σμύρτα <συγλώδη> <συγλώδη> Α, ο μόνιμου όπως είναι το, το όνομα του γκρουπ Έχει λίγο καιρό που έχει κυκλοφορήσει <συγλώδη> <συγλώδη> ε, Είναι ένα μήνα νομίζω Έχουμε <συγλώδη> περίπου <συγλώδη> <συγλώδη> <συ Γράφτηκε στο στούντιο Μύθο. Ναι, ε... το Φανάστη τον Κίκα που έκανε την ηχογράφηση, τι μίξει και το mastering Λοιπόν, θα πάρουμε μια ιδέα. Όχι, θα πάρουμε μια ιδέα, θα τα ακούσουμε όλο το... το CD. Έχει 7 κομμάτια, θα τα ακούσουμε όλα. Αλλά θα ακούσουμε και πολύ πολύ ζωντανή μουσική. Γιατί μπορεί να ακούσατε. Ποιο τραγούδι ήταν η Γεωργία που μόλι μα έφυγε. Ναι, από τα Πεντένια Πέφτο. Είναι από την Σκύρο αυτό το τραγούδι. Ένα Σκυριανό λοιπόν τραγούδι. Ε, το οποίο όμως είχε μόνο φωνές αλλά αν ήσασταν εδώ θα βλέπουμε τα κορίτσια να έχουν η ε, κανον, οι... κανονιέρησσα <laughs> ναι. η Γεωργία στα γόνατά έχει το κανονάκι τη, η Μυρθό κρατάει το βιολί τη, η Μικαέλα το κλαρίνο και η Πένι το πολίτικο λαούτο της οπότε θα έχουμε φουλ ε, θα παίξουν τα κορίτσια κανονικά με τα όργανά του σε λίγο αλλά ας ακούσουμε από το δίσκο αυτό το Σμύρνα το «Χαρμάν Γερί» ή χορός των Κουταλιών. είναι δύο μαζί. Είναι Χαρμάνγερή. Είναι ένας χορός από την Καπαδοκία, ο οποίος ε, χρησιμοποιούταν κατά τη διάρκεια του Θέρους, όπως ε, μαζεύανε όλοι τα, τα Σπαρπάτερος σπαρπάτερο, ναι, ναι. τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι, και μετά ο χορός των Κουταλιών, ένας χορός ο οποίος χορεύεται πάλι από την Καπαδοκία, που χορεύεται με κουτάλια στα χέρια. Για να απολαύσουμε λοιπόν. Τι σου καταρχήν πόσο καιρό είναι, κάνουν ζωντανέ εμφανίσει, ε, Πόσο καιρό ε, τη δουλειά του την παρουσιάζουν στον κόσμο, Πώ θα μα πει Γεωργία. Ναι. Ε, εμφανίσει ζωντανέ κάναμε στην ουσία από πολύ νωρί, δηλαδή από το Σεπτέμβρη του 10 που πρώτο γίναμε σχήμα. Μετά από δύο-τρει μήνε αρχίσαμε εμφανίσει στην Αθήνα σε διάφορε μουσικέ σκηνέ. Συνεχίσαμε πέρυσι το καλοκαίρι με μια σειρά συναυλιών σε πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα. Και πάλι, μόλι πάλι από Σεπτέμβρη, γνωρίσαμε και τα άλλα δύο κορίτσια του σχήματο. Μόλι αρχίσαμε, βγάλαμε το ρεπερτόριο ξανά και δεθήκαμε και κάναμε τι πρόοδε μα. Πάλι, έχουμε ήδη κάνει μια σειρά σε κάποιου χώρου τη Αθήνα. Και φιλοδοξούμε να πάει το ίδιο καλά και φέτο το καλοκαίρι, με συναυλίε και διάφορε παραστάσει. Και να πούμε φυσικά ότι παίζουμε την Τετάρτη. Εννοεί. που μας έρχεται 16 Μαου. Στο μουσικό καφενείο Χελώνα, Νιλέος 54 στο Θησείο και στις 30 Μαΐου θα είμαστε στις χίλιες και νύχτες. Ωραία. Ε, θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας από το mm -hmm. Music Heaven ε, να, είναι, να είναι εκεί γιατί τέτοιες προσπάθειες δεν είναι απλά ό,τι... Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι απλά ότι πρέπει να τη στηρίζουμε, αλλά είναι ότι περνάμε και ωραία δηλαδή, έτσι δεν <στονίτρια> είναι. <στονίτρια> <στονίτρια> <στονίτρια> Εμείς περνάμε. <στονίτρια> <στονίτρια> Αφού περνάτε εσείς, αυτό είναι σίγουρο ότι θα περνάει και ο κόσμος μαζί σας. <στονίτρια> Θέλω ζωντανή μουσική τώρα να ακούσουμε. Τι θα μας πείτε. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε από τη Σκύρο, να, το... να πάμε καπαδοκία. Έτσι, να πεταχτούμε λίγο. Να κάνουμε μια πολιτεία. Ούτω ή άλλως και στο πρόγραμμά μα αυτό κάνουμε. Πεταγόμαστε Φέβαια. από περιοχή σε περιοχή και κάνουμε ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Φέβαια. Οπότε, α πούμε το τι μου στέλνει γράμματα. Uh -huh. Το οποίο είναι ένα χορό, ο οποίο ονομάζεται Σουρουντίνα. Uh -huh. Είναι ένα χορό που αποτελείται από δύο κύκλου οι άντρε χώρια από τι γυναίκε και ο ένα κύκλο προσπαθεί να μπει χορένοντα yeah, μέσα, μέσα σαν... στο άλλο. Υπέροχή εικόνα αυτή που μα καταφέρε και το λόγο έχουν το λόγο έχει η μουσική. Ένα λεπτάκι μόνο συγχωρείτε για ένα κορδισματάκι αυτό το τραγούδι από την Καπαδοκία <Κι> και ε, ε, στην ε, Χελώνα τώρα στις 16 έτσι Τι 4 που μας έρχεται ε, τι ώρα αρχίζετε; αρχίζεται 10 <Κι> <Δέκα> και μισή 10 και μισή εξαρτάται <Κι> ε, από, ε, από την <κρινά> αντοκόσμου ναι. ναι. είμαστε... δίνουμε λίγο <Κι> το ακαδημαικο το 4ο μισάωρο αυτό είναι το γνωστό πρόβλημα ότι θέλεις να ξεκινήσεις την ώρα σου για να τιμήσεις αυτούς που είναι στην ώρα τους Ακριβώς. και θέλουν να φύγουν σχετικά νωρίζουν επειδή από την άλλη μέρα και από την άλλη έχεις Ούτε. το αναγκάζεσαι να περιμένεις να γεμίσει ο χώρος για να ξεκινήσει αλλά η εικόνα που έχετε από τα live σας μέχρι τώρα ε, όσο αφορά τον κόσμο που έχετε ε, είναι νέοι, είναι μεγαλύτεροι ε, ξέρουν από τι μουσικές που λέτε ε, της ακούνε για πρώτη φορά τι ακριβώς είναι το ακροατήριο. Ε, πολύ ευχάριστα, μας έχει εκπλήξει ότι είναι πάρα πολύ... Εντάξει, είναι και μεγαλύτεροι άνθρωποι, αλλά είναι και πολύ νέοι που έρχονται. Επαρές, δηλαδή από από 18 μέχρι 50-60 είναι μέσα στα μαγαζιά που παίζουμε. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Δηλαδή, ειδικά σε πιο γνωστά κομμάτια, γιατί παίζουμε και κάποιοι που είναι λογικό να μην τα ξέρει ο πολλή κόσμο. Αλλά πάντα. Είναι ενδιαφέρον κομμάτια. αυτό, Γεωργιέ, για, γιατί έρχεσαι ε, και, και μαθαίνει κιόλα. Μαθαίνει δηλαδή πράγματα από όλε τι περιοχέ Ελλάδος και από την Ικρασία και από την Καπαδοπία κλπ. Ναι, αλλά βλέπουμε και ένα ενδιαφέρον ε, να μάθουν. Δηλαδή, ρωτάνε τι κομμάτι είναι αυτό, πια είναι η ιστορία του. Και συμμετέχουν σιγά-σιγά οι άνθρωποι που μα ακολουθούν ε, και σε πολλά live. Και Καλά Με, με και <laughs> ναι. ναι. Ε, σιγά σιγά έχουν τραγούδια που δεν τα ξέραν Ας την πρώτη φορά Τώρα πια τα σίγουρα τραγουδά είναι μαζί μας Και είναι πολύ θετικό και όμορφο αυτό Άρα σημαίνει ότι τελικά η νεολαία που λέμε Δεν είναι και τόσο μακριά Όσο θέλουν κάποιοι να μας λένε Από την παραδοσιακή μουσική Δεν θα λέγα ότι είναι η πλειοψηφία σίγουρα Αλλά υπάρχουν πυρήνες που, που μοιάζονται για την παράδοσή μα. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω είναι. ότι φταίει ότι δεν γνωρίζουν πράγματα και όχι ότι δεν του αρέσει. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε για να γνωρίσουν okay. περισσότερο κόσμο. Okay. Μα το ότι είναι νέα παιδιά στους, στο ακροατήριό σα, ε, δεν θα μπορούσαν διαφορετικά. Ε, εδώ είσαστε εσεί νέα παιδιά. Ε, ποια, ποια είναι η πιο μικρή, Εγώ. Πόση η Μυρτά, Τέλο. <laughs> <laughs> 19. Δεκαιννιά. Χωρίς τη Σαββατοκύριακα και τα τις καλύτερες διακοπές. Και η Μικάέλα. Εγώ από 25. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Τα σαβαρότητα στο ίδιο. Ναι, κύριε 25. Έβαλε τη φωνή του με κύρος. το Το θέμα είναι ότι εσείς προσωπικά με αυτά τα ακούσματα τα είχατε από μικρέ, Δηλαδή... Μεγαλώσατε σε οικογένειε που ακούγανε τέτοιε μουσικές ή μπήκατε ξαφνικά σε, αυτό το, σε αυτά τα ακούσματα, ε, Μικάλα Εξαρτάται τον καθένα, αλλά. Εσύ. Ε... Εγώ, α πούμε, λόγω καταγωγή του πατέρα μου, παράδειγμα που είναι από την Ήπειρο. Ή από τη μάνα μου που είναι από έφυρα. Τα είχα αυτά τα ακούσματα. Ιδιαίτερα τα υπηρώτικα, τα πολυφωνικά και όλα αυτά. Και γι' αυτό ασχολήθηκα και με το κλαρίνο. Αλλά. Περίεργο. Ναι. Αλλά, εντάξει, δεν σημαίνει όμως ότι δεν ακούμε μόνο αυτά τα πράγματα, έχουμε, έτσι, πολλές προτιμήσεις. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα βάλουμε και τραγούδια που αγαπάτε, οπότε θα φανεί ότι τα ακούσματά σας είναι πολύ Καλά, ναι, δεν ξυπνάμε το έτσι, τα Καπαδοκία, εννοείται. Εσύ μύρτω, είχε από μικρή... Εγώ δεν είναι όχι. Όχι. Εγώ ήρθα σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική στο μουσικό τη Παλίνη που τελείωσα. Που εκεί ξεκίνησα και να ακούω και να παίζω. Και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε το συνέχισε Παίζει βιολί, αλλά ε, ξεκινώντα να λοιπόν, μαθαίνει βιολί, ε, ε, μάθαινε. Ε, <συσχελίως> παρα, παραδοσιακά ή κλασικό βιολί. Ναι, εγώ ξεκίνησα πριν 10 χρόνια με κλασικό βιολί. <συσχελίως> και παραδοσιακό παίζω τώρα 4 χρόνια. 5. Μεγάλη διαφορά έτσι με αυτό. Γιατί αλλιώ παίζει <συσχελίως> κλασική μουσική. <συσχελίως> Και αλλιώ παίζει. Ε, ε, βοηθάει καθόλου να έχει κάποιο κλασικέ γνώσει και να μπαίνει στο παραδοσιακό, ή αυτό είναι αρνητικό, δηλαδή τον δυσκολεύει περισσότερο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι άλλο πράγμα τελείω. Δηλαδή είναι διαφορετικά πράγματα, διαφορετικό ρεπερτόριο, διαφορετικό τρόπο παίξήματο, οπότε δεν επηρεάζει. Πένει, εσύ από ό,τι το... ξέρω μέχρι. Εγώ από σπόντα. <laughs> <Από σποντα>, ε. <laughs> Εγώ είμαι τη πόντα. Με, με το... Εγώ καμία σχέση, ε, ούτε από ακούσματα, παρότι οι καταγωγές είναι. Δηλαδή, λίγο περισσότερο στο σπίτι, ας πούμε, είχαμε τα κριτικά λόγω του παππού, καταγωγή της μαμάς. Ε, από τον μπαμπά μου, παρότι είναι από τη φθιότιδα, καμία σχέση με παραδοσιακά στο σπίτι. Ε, ε, ξένο ρεπερτόριο επιτοπλίστων το μεγαλώνοντας και στα 19, όταν ήμουν στο 2 και έκανα... Είχα τι εξετάσει του κλασσικού τραγουδιού που έκανα. Η πιανίστα τότε που με συνόδευε ήταν μέλο ε, μια χοροδία, τη χοροδία Κάριμε. Ε, και μου είπε ότι ψάχνανε τότε κορίτσια για να μπουν στη χοροδία ε, και με ρώτησε αν ήθελα να πω. Oh, φυσικά εντάξει. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, κάνει πλάκα τώρα. Εγώ και τα παραδοσιακά καμία σχέση. Ούτε έπαιζε στο πολιτικό τραγουδί. Τίποτα τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και μου λέει, Μα δεν χάνει τίποτα, έλα να δει και άμα δεν σχεδει το πιο απλό και από περιέργεια και περισσότερο έτσι, λόγω παρέας, πήγα και έκτοτε ήτανε... Ήτανε ήτανε ένα, για, ήταν κόλλησα. Ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Ναι, ναι ήταν ένα γίνι. Και, τε, και από τότε δηλαδή αφοσιώθηκα και πάρα με δηλαδή, πίσω. να, να, να κάτσει και να μάθει και πολύ δηλαδή, Αυτό ναι. με έκανε. Καταρχάς ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που έτυχα, γιατί μέσω του Κάλι με γνώρισα και συνεργάστηκα σε... αυτό που κάναμε δηλαδή με τα παιδιά στην ομάδα ε, καταγράφαμε ανέκδοτα τραγούδια από διάφορου παππού και γυαλιά σε διάφορα χωριά σε όλη την Ελλάδα και τα δισκογραφούσαμε. Σε αυτέ τι δισκογραφικέ δουλειέ είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με του με μεγαλύτερου ολίστε που υπάρχουν στα παραδοσιακά όργανα. Οπότε αυτό, εκεί γνώρισα και του καθηγητέ μου. Ε, έκανα παραδοσιακό τραγούδι με την Ειρήνη, τη Δερέμπαιη και μετά Πολύτχολαου, τον Τον Κάρο τον Κουκλάκι. Οπότε σιγά σιγά γινόντουσαν σταδιακά. Ερχόταν η αγάπη, δηλαδή είδε μπαμ. Αλλά μετά είπα ότι πρέπει να ασχοληθώ πιο σοβαρά. Γεωργία, δεν σε ρώτησα. Κανονάκι, πέζε από πόσο χρόνο. Ε, από 13. 13. Ε, κανονάκι, ξεκίνησα και εγώ στο μουσικό σχολείο που πήγα, όπως και μυρτώ στην Παλίνη. Ε, τώρα κούσματα είχα με την έννοια ότι και οι δύο μου γονεί από την Ήπειρο υπήρχε πολύ το γενικά μέσα. Ονενό μου από Κρήτη είχαμε πολύ στενή σχέση και είχα και τα κριτικά, αλλά δεν ε, ασχολούμουν αυτό. Δηλαδή, έπαιζα πια από μικρή. Κλασικές σπουδές, γενικότερα, στο, στη μουσική ε, Και εκεί γενικά στο μουσικό γνώρισα παραδοσιακά όργανα, τη βυζαντινή μουσική και όλα τα συναφή Και από τότε ασχολούμαι κυρίως με αυτό Δηλαδή Κανονάκη, Σαντούρη που επίσης έπαιζα εκεί Μετά είχα σκάλους μου και είναι κουμπάλους μου με τους δασκάλους της Πένι Εκεί την πρωτογνώρισαν Πάντω υπάρχει πολύ το υπηρετικό στοιχείο στη Σμίρνη. είμαστε, <laughs> είμαστε ότι και έω τι 5 είναι ότι δεν είχατε <laughs> καταλαβαίνει τι γίνεται έτσι. <laughs> Παρ' όλα αυτά το όνομα είναι από τη Σμίρνη, είναι mm -hmm. μικρασιάτικο. Mm -hmm. Και το ανάθεμα τον αίτιων είναι από εκεί. Είναι από τη Μυτιλίνη το ανάθεμα. Κοντά το δηλαδή, έχει αυτά τα μικρασιάτικα και είναι ένα από τα κομμάτια που αγαπώ πιο πολύ από το CD σας και πολλοί κόσμοι αγαπάει αυτή τη δραγωνία θα το βάλουμε να τα ακούσουμε τώρα και θα συνέχισουμε την κουβέντα μας μετά mm -hmm. Ανάσημα τον τον έτοιμο. και θελω θέλω μόνο 30 3W Music Kevin Το δικό μας ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε με το γυναικείο παραδοσιακό συγκρότημα σμύρνα. Ακούσαμε μόλις ανάσεμα τον έτοιο, το οποίο τραγούδισε η Ελευθερία, η οποία α, δεν είναι μαζί μας η μόνη που λείπει. Κατάς μιλάμε συνεχώς για την σταγίτη, όχι για τη θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο τι φιλοδοξίας έχετε από αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή είναι κάτι που το κάνετε απλά για να περνάτε καλά, είναι κάτι που το κάνετε γιατί θέλετε να γίνετε καλύτερες ως μουσικοί, ως εκτελεστές στα οργανά σας και στις φωνές σας μια και όλες και εδώ τραγουδάτε. Ε, υπάρχει κάποια άλλη φιλοδοξία από αυτή την προσπάθεια Φιλοδοξίες, όταν ξεκινάς και στείλει έτσι μια ομάδα και... γιατί είμαστε ομάδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό να προσπαθείς να είσαι μέρος μιας ομάδας και η κάθε μία μεμονωμένα μέσα σε αυτό το πράγμα και όλες μαζί ε, είναι σίγουρο ότι ξεκινάει από ένα όνειρο μιας και προσπαθεί αυτό το όνειρο να γίνει όνειρο πέντε ε, φιλοδοξίες, τώρα εμείς περνάμε καλά αυτό, δηλαδή μας αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε και τα αγαπάμε και είναι το πρώτο και βασικό για μία ομάδα. Ε, σίγουρα τώρα που ήρθαν και τα νέα μέλη μαζί μας υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά για οτιδήποτε άλλο. Αυτό που κάναμε με το CD μας το ζητούσε και πολλοί κόσμοι, ούτε ή άλλως, δηλαδή στις εμφανίσεις μας. Θέλανε να έχουμε κάποιο ηχητικό υλικό φέγοντα. Νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία και η δισκογραφία. Βγάζουμε προ τα έξω και πράγματα που θέλουμε να μάθει και ο κόσμο. Καλά, δεν είμαστε εκπαιδευτικοί με την έννοια ότι θα δείξουμε εμεί στον κόσμο την παραδοσιακή μουσική. Η παραδοσιακή μουσική του Ισάφου είναι καταγεγραμμένη από πολύ αξιόλογους ανθρώπου, πριν από εμά, και χάρη στου οποίου δηλαδή είχαμε και εμεί τη δυνατότητα να τη γνωρίσουμε. Όπω ήταν η Δόμνα Σανμίνου, παραδείγματο χάρη, και όπω είναι και ο χρόνο Αϊδονίδη. Mm -hmm. ε, και πολλοί πολύ άλλοι αξιόλογοι επίση άνθρωποι που έχουν ήδη δισκογραφήσει πολλά από τα κομμάτια τα οποία χρησιμοποιούμε και εμεί στα προγράμματά μα. Ε, η δισκογραφία, δηλαδή, σαν δισκογραφία, και εμεί το CD που βγάλαμε, δεν το κυκλοφορήσαμε στα δισκοπολία, δεν ήταν αυτό το, Α, το νόημα τη. Ήταν περισσότερο καταγραφή τη δουλειά μα και μοίρασμα όλων των live στην ουσία. Ναι. Σαν, σαν μια μικρή μα συμφάνιση να έχει γουγραφηθεί κάπως έτσι. Και περισσότερο για να είμαστε πιο κοντά στον κόσμο. Να μας mm -hmm. παίρνουν δηλαδή και σπίτι τους μετά. <laughs> Ίσως αυτή είναι και η μόνη φιλοδοξία. Να αγαπήσει και ο κόσμος αυτό που κάνουμε στις παραστάσει. Φαντάζομαι και να συμμετέχει μαζί μας. Mm. Mm. Πάμε σε αυτό το ταλόνιτο φαρδί. Πάμε. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι φαρδί, μας χωράει όλου. Mm -hmm. ε, από πού είναι αυτό το κομμάτι. Φράκι. Φράκι. Φράκι. Φράκιωτικο. Φράκιωτικο. Σε αυτό τάνο, σε το εντάγνω, Σε αυτό τάνο Σε αυτό φάρτινα φάρτι. Σε αυτό το λόγοι το φάρτι, που γέννητεί. Σε αυτό το λόγοι το φάρτι, τρανού χωρό που πηγαίνει. Να χαμηλών να φεμίωνο να δαθιώνα. Να γάμιλο να χαρόει να πετάγαμε στο χώρο. Να χάμιλο να χαρόει να πετάγαμε στο χώρο. Να ξεδίπλω, να ξεδίπλω, να ξεδίπλω, σαν ξεοχώρο. Να ξεκινήσω το χώρο να διο την Κοριάπο! Να ξεκινήσω χώρο! Να διοτι Κορυπαμτε πολλά τέτοια κομμάτια που δεν έχουν όργανε τι ζωντανέ τι εμφανίσει. Κατά, σίγουρα σε κάποιο εθνικό, ένα δύο δηλαδή και εντάξει, δεν είναι ότι όλα είναι πολυφωνικά, ότι έτσι τα βρήκαμε. Κάποια τα έχουμε προσαρμόσει και εμεί στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό για παράδειγμα είναι ένα χορό ζωνάριδικο κανονικά, με όργανα που χορεύεται γρήγορο και εμεί το προσαρμόσαμε μόνο στι φωνέ. Το α, εθνικό α, είναι αυτό ότι ναι. είμαστε πέντε και τραγουδάμε και πέντε. Οπότε ενδείκνυται να πειράξουμε κομμάτια ναι. λίγο περισσότερο και αυτό κάνουμε. Χορεύει ο κόσμο στα λάθη σα. Ή είναι. κοιτάμε τα κορίτσια που παίζουν και τραγουδάνε. Είσαστε θετικέ το... αυτό στο το Περιμένουμε πώ και πώ. Τους παρατρύνουμε να σηκωθούν να χορέψουν. Είναι καλό. Έρχονται παιδιά που χορευτικά και έρχονται mm. και οργανωμένοι με κουτάλια, ζήλιε. Και... Ειδικά στι καλοκαιρινέ εμφανίσει που ήμασταν συνήθω εξωτερικούς εξωτερικού χώρου, ήταν πιο συναυλιακό δηλαδή όλο, είχαν και την άνοιση του χώρου. Είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στον χώρο. Mm. <laughs> Όχι, το λέω γιατί είναι ορισμένοι που έχουν ερ, παιδί μου ένα. ότι εντάξει, καλό είναι να. Mm -hmm. Κοιτάτε, να ακούτε και... Δεν είναι, και η μουσία, και δεν είναι τόσο ακουστικό αυτό που παίζουν. Δεν ενδείχνει τη μουσική για να είναι συναυλία καθαρά επί τούτου, σταυρωμένα χέρια, παλαμάκια, μόλι τελειώνει το κομμάτι. <χει> δεν, δεν μας αρέσει και εμάς αυτό το πράγμα. Μα νομίζω και ο χορός ε, είναι μια έκφραση των ανθρώπων και νομίζω θα ήταν άδικο δηλαδή να, να λέτε τέτοια τραγούδια που στην ουσία ξεσηκώνουν τον κόσμο και να μην... Και να, πέντε, μήνε... να τους τα πεις αυτά, γιατί ημέρα δεν μ' αφήνουν να σηκώνομε να χορεύουμε τον κόσμο κάτω. <laughs> και πώς τα πες ρε Πέντε. <laughs> Γι' αυτό είμαστε πέντε. <laughs> να κάνουμε και μορευτικά. <laughs> Μια -μια, Πάμε να ακούσουμε από τα αγγλικά σου μάτια. Αυτό το κομμάτι είναι από ποια περιοχή. Καρσιλαμάς από Α. τη Σμύρνη. Από τη Σμύρνη. Σμύρνα λοιπόν από τα αγγλικά σου μάτια. Ήταν ζωντανά βέβαια, φάνηκε Θα σπάσω κούπες, ε, με κερασιάτικο δεν υπαραλλαγή. είναι αυτό Η η πρώτη δηλαδή εκτέλεση mm -hmm. ε, Θέλω να, μια και είμαστε, πλησιάζουμε ε, 10 λεπτάκια πριν τη, το τη της πρώτης ώρας εκπομπής ε, Εγώ να θυμίσω στους αγροατές μα ότι είναι η εκπομπή Κυριακάτικη Επισκέπτες που έχει τη χαρά να φιλοξενεί το γυναικείο παραδοσιακό συγκρότημα Σμύρνα και να έρθει μία-μία κοντά στο μικρόφωνο για να τη ρωτήσω ποιοι είναι ή ποιο ή ποιοι, όχι οι καλύτεροι, οι πιο αγαπημένοι οργανωμένοι στο όργανο τη καθεμιά. Και αυτό το κάνω γιατί θέλω να μαθαίνει ο κόσμο του σπουδαίους μας ολίστες Αν πα σε μία χώρα έξω και ρωτήσει ποιο είναι ο καλύτερο βιολιστή σα, ο καλύτερο πιανίστα σα, θα ξέρουν όλο ο κόσμο του ξέρει. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώ ξέρουμε μόνο του τραγουδιστάδε. Okay. Και γι' αυτό θέλω έτσι να πει η Καθεμιά ε, τους ε, οργανοπαίκτες που θαυμάζει, τους Έλληνες, ε, στο όργανό της Καθεμία. Ποια θα ξεκινήσει. Ξεκινήσω εγώ. Τι παίρνει. Λοιπόν... Η Πένι καταρχήν παίζει, ε, δεν παίζει ένα όργανο, στη Σμύρνα παίζει πολιτικό λαούτο, αλλά γενικότερα... Πλήστο, καλά, ξεκίνησα με κλασικά όργανα, κιθάρα, μετά πήγα μαντολίνο γιατί έχω και γενικά μια έφεση στον αμένο στο όργανο, δεν βαριέμαι καθόλου εύκολα. <laughs> ε, οπότε, κλασική ηλεκτρική ξεκίνησε από μικρή ηλικία, μετά πήγα σε μαντολίνο, μετά γνώρισα την παραδοσιακή μουσική, μπήκα στο πολιτικό λαούτο, στα Σάδια, στους τζουράδε έμαθα φλογέρες από σπόντα, όλα από σπόντα. Α, <laughs> Οπότε, σε κάποια από αυτά τα όργανα Ετάξει, θα θέλω Εντάξει, το έλεγα... αγαπημένο μου και το, το όργανο με το οποίο ασχολούμαι, δηλαδή, καθημερινά, είναι το πολιτικό λαούτο. Mm -hmm. ε, σίγουρα ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ και με βοήθησε πολύ και με πολύ αγάπη μου μετέδωσε τις γνώσεις του, είναι ο Καρόλος ο Κουκλάκης, που ήταν και ο δασκαλό μου. Επίσης, σημαντικό είναι ο Περικλής, ο � ε, και όσον αφορά τώρα ε, τα κορίτσια, ας πούμε στην ηλικία μου που παίζουμε πολιτικό λαού, λοιπόν, το αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω εγώ, είμαστε εγώ, η Θοδόρα η και η Μάρθα η Μαυροϊδή. Mm -hmm. ε, Γεωργία, κανονάκι. Ε, ναι, κανονάκι. Ε, ας αναφέρω το κανονάκι που και είναι το όργανο που ασχολούμαι, γιατί, όπως πω, και εγώ ξεκίνησα από πιάνο και άλλοι σπουδές mm -hmm. τελείως. Ε, αυτή τη στιγμή είναι δύο πολύ μεγάλοι παίχτε στην Αθήνα, που είναι, στην Ελλάδα βασικά, που είναι ο Πάνας ο Δημετρακόπουλο και ο Μάνα ο Κουτσαγκελίδη. Ε, πολύ διαφορετικοί μεταξύ του όσον αφορά το ύφο με το οποίο παίζουν και τα τραγούδια με τα οποία ασχολούνται. Και οι δύο αγαπημένοι. Ε, ωστόσο είναι και πάρα πολλά πιο νέα παιδιά και κορίτσια, όπω και η Σοφία Λαμπροπούλου που υπήρξε και δασκάλα μου, η Λουκιέ Κωνσταντάκου πολύ ακόμα και στην ηλικία μου που ασχολούνται, παρόλο που νομίζουμε ότι είναι λίγοι γιατί δεν ξέρουμε το όργανο και γενικά τα παραδοσιακά όργανα. Μιρτώ. Γιορτή. Γιορτή παραδοσιακό. Ε... Τι θα πει στον μπαφ και το. <laughs> ε, <νομίζει. laughs> ε, ναι, οι δύο πιστεύω μεγαλύτεροι αυτή τη στιγμή που είναι και στην Αθήνα είναι ο Γιώργο Σωμαρινάκη και ο Κουβέντε Ο Κυριάκο. Τους έχω γνωρίσει, καθόλου μοιτώ. Τους έχω γνωρίσει, ναι, <συμή> και τους δύο. Ναι, και προφανώς εκτιμώ και τη δασκάλα μου, την Κωνσταντίνα την Κυριαζή, που έκανε στο σχολείο. Και να κλείσουμε με <συμή> το Κλαρίνο, ένα όργανο <συμή> που έχει απίστευτος ολίστες. <συμή> <συμή> <συμή> <συμή> Εσύ ποιος θα διαλέξεις, ποιος θα διαλέξεις, <συμή> Μικαρίνα. Κατά <συμή> <συμή> θα πούμε για το πετρολούκα του Χαλικιά, εννοείται. Ε, όχι, δε την πατρίδα. Όχι, πάντων και μετά θα πάω σε άλλους οι οποίοι είναι οι οποίοι είναι ο Γιώργος Οκοτσίνης με τον οποίο έκανα στον Φίλιππο τον Άκα και στον μουσικό με τον Ηλία τζιάκα επίσης τον μουσικό και να αφήσω για το τέλος τους δύο επίση καλύτερους είναι ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος και ο Μάλο ο Χαρινοτόπινο. Μάλιστα. Και ένα πιο παλιό. Είναι πολύ και ο Νταμό. Ο Ναπολέωνο Δάμο. Και αυτό ο παλιό είναι πάρα πολύ καλό. Κλαριτζίνε, άμπειρο. Είναι πολύ. Κλαριτζούδε δεν έχουμε πολύ. Μακάρι να γίνει εσύ και να του φτάσει. Μακάρι. Έχω δρόμο ακόμα όμω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αλεξανδρή. Αυτό είναι παραδοσιακό από πού κορίτσια. Αθρακιώτικο κι αυτό. Για να το ακούσουμε. Του Μαργούτικία, Αλεξάντρη, του Μαρτού δικηγέα, βγαίνουν στην Αμυκρή Φακριφα, βγαίνουν στην Αμυκρή φακριά. Συτγι του Νιακή, κουσκούρι, Συφηγή του Νιακή, Κουσκούρι. Σιτ τις τη σκι, μουρμούρι, Συτγιμαν τη σκι μουρμούρι, στο παβρέ να μην βγαίνει, στο παβρέ να μην πιέ. Εξωστή να βλύκριφα, κρυφα. Εξωστή να βλύκριφα, κρυφα. Άμα θέλεις μα να με, άμα θέλεις μάνα, με. πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι το πρώτο τραγούδι σαν δεκανονάφους. Η Ρόζα η και είναι στο CD αν λέμε για την Αραπίνα... Την Αραπίνα μου, Σκερτσόζα. Ποια είναι η Σκερτσόζα που το τραγουδάει στο Εγώ Ε, Σκερτσόζα, παίρνει. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε αυτό το ακριβώς τραγούδι τώρα και να το μοιραστούμε με τις ακροατές μας. Αραπίνα μου, Σκερτσόζα. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Μουσικού σου παραδείσου Κυριακάτοικοι επισκέπτες Κάθε Κυριακή Μεσημέρι μία με τρεις Είμαστε λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Είναι κυριακάτικη Κυριακάθη και Είναι ο Χάρης Αρώνες και κοντά του Είναι το παραδοσιακό γυναικείο συγκρότημα Σμύρνα Είναι εδώ η Πένη, η Μυρτώ, η Γεωργία Και η Μικαέλα Και η Ελευθερία Ίσως κάνει παλιά πάλι να παραλία Η Ελευθερία μόνο θα είναι στο σχήμα που θα Λοιπόν Θα σας κουράσω να να συνεχίσουμε λίγο σε αυτό το κλίμα να ακούσουμε ζωντανά από σας κάποια ακόμη όσα μπορούμε κομμάτια γιατί ε, νομίζω το συντήτο το παρουσιάσαμε έτσι δεν είναι τα 7 κομμάτια που περιέχει δεν ξέχασα κάποιο νομίζω, είναι νομίζω. το χαρμάνγερή με το χώρο των κουταλιών το ανάθεμα τον αίτιο σε αυτό το ταλόνι το φαρδί από τα γλυκά σου μάτια ο Αλεξανδρής και αραβίνα μου σκερτζόζα. Mm -hmm. οπότε α, θα συνεχίσουμε live να επαναλάβω εγώ ότι η Πένι κρατάει το πολίτικο λαούτο της, η Γεωργία το κανονάκι της, η Μιρτώ το τη και η Μικαέλα το κλαρίνο τι θα το βιολίτης. Και το βιολίτης. Τι θα μας παίξετε τώρα. Λοιπόν, πάμε να, μιας που δεν είμαστε μέχρι στιγμής, δεν έχουμε πάει τα εκεί, πάμε Μακεδονία. Ωραία. Και να παίξουμε την Τρίαντα Την Τρίαντα για να την ακούσουμε. Για πανωστή. και υπέροχα το λέτε, έτσι στα εσυχαριτήριά μου. Ναι, υπέροχο, Έτσι, όπως μπαίνει με τα πολυφωνικά, έτσι, με τις φωνές σα και μετά μπαίνουν και τα όργανα και ανεβαίνει, είναι... Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει πάντως είναι ότι, δηλαδή, τα επειδή τα... έχει τύχει σε χώρε που παίζουμε και έχει αρκετή βαβούρα τέλο πάντως, mm -hmm. γιατί και ο κόσμος από κάτω, εντάξει, είπαμε, δεν κάνουμε συναμπλία, <Ρέβαια> μόλις είναι τα πολυφωνικά, σταματάνε, σταματάνε όλοι. όλοι. Έτσι. Α, αυτό έχει σημασία Κερδίζεται τον κόσμο Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη χαρά Για κάθε live δηλαδή, Όταν mm. σε έναν κόσμο που Εντάξει δεν μπορείς Σίγουρα είναι ωραίο να βλέπεις από κάτω το κοινό Να είναι προσυλλομένο πάνω σου έ, ε? mm. Να μην τρώει, να μην κουβεντιάζει αλλά όχι μην... Με την έννοια του, της προσυλλοσίας Είναι δεν πάει στην εκκλησία Η παραδοσιακή μουσική είναι Στο μέγαρο Αλλά θέλει μια χρυσή τομή πάντω, γιατί ούτε το αντίθετο δηλαδή να γίνεται μια χάβρα και να μην δίνει κανένα σημασία στον ορχιστήριο είναι ωραίο οπότε κάθε φορά που κερδίζεις τον κόσμο και τον βλέπεις να στυλώνεται ή να σηκώνεται, να χορέψει είναι νομίζω για τους μουσικούς χαρά μεγάλη τι νομίζετε ότι αυτό ήτανε θέλω και άλλο Θέλησε. Yeah, yeah. Έτσι, έχει πάει έχουμε φτιάξει όλο το πρόγραμμα, <laughs> δεν αφήνει κανεί την τετάθη, όμως. Ε, επειδή θα κάνουμε στροφή 180 μοιρών σε λίγο mm. και θα ακούσουμε άλλα ακούσματα προσωπικά yeah. δικά σας που δεν έχουν σχέση με παραδοσιακή μουσική, mm. γι' αυτό θα ήθελα... Ωραία. Κι α μην έχει γίνει Πάμε να πρόβα, δεν είναι εδώ... <laughs> <laughs> Πάμε να κλείσουμε το Olmaz, <laughs> να γυρίσουμε στη Σμήνη mm. και να πούμε ένα mm. κομμάτι έτσι που το γνωρίζουν και οι περισσότεροι, Olmaz. Πόσο ωραία, θα περάσει την Τετάρτη α, στη, Τηχερτά, Χελώνα, στη Χελώνα. Πού να ξαναπούμε 24, στο, στο, στο θησίο. 10 η ώρα, υποτίθεται, ξεκινάμε. Είναι τα κόμματα, παιδιά. Είναι οι ωραίε, παιδιά. Είναι ελεύθερη είσοδο. Να είναι ελεύθερη είσοδο και σε ό,τι πάρουν και ό,τι πιούν είναι λογικέ οι τιμέ. Πρέπει να τα λέμε αυτά αυτέ τι εποχέ. Το κάπου επιλέγουμε να παίξουμε είναι ελεύθερη είσοδο. Στι φίλε και οι δύο πάλι θα έχει ελεύθερη είσοδο. Στις και δύο να παραλάβουμε είναι στις... Să, στις 30 Μαΐου. Στις 30 Μαΐου. Και τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα. Μπορείτε να αφήσετε τα οργανάκια σας να ξεκουραστείτε. Όχι! Μιχτώ, μπορείς να θα ασόλο. Μιχτώ, για το όβελ, τώρα για να αφήνω Σε. χρόνες. Σελίς. Όχι. Λοιπόν, έχω ζητήσει από τα κορίτσια να μου πούνε κάποιες ε, επιλογές τους ε, από προσωπικά ακούσματά τους, ένα ελληνικό και ένα ξένο. Και θα ξεκινήσω με τις επιλογές της Γεωργία, ε, Θα ε, παίξω... Ε, έτσι, ε, καλύτερα. Ε, καλύτερα. Θα παίξω... Τι από η γεωργία στον ελεύθερο χάρι. <laughs> ναι, <έτσι>, ενδεικτικά <laughs> σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις κάτι... Κανονικά. <laughs> ναι. Όταν σου λέει κάποιος, στείλε μου μια επιλογή, ακόμα και όταν είναι ένα ελληνικό, ένα ξένο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε okay. ε, εκεί λες ό,τι μου έρθει πρώτα στο μυαλό <laughs> για να λύσεις το, το πρόβλημα. Το πρώτο κομμάτι που επέλεξε η γεωργία είναι αυτό. Αριστο, ε. Τι... Ε, από μουσικής απόψεως με την έννοια γιατί μου αρέσει σαν κομμάτι ε, και αγαπημένη η Μελίνα Κανάβη Νεύτρια και ο Συνθέτης, ο Σοκράτης Μάλαμας ε, που έχει γράψει τη μουσική α, αρκετά αγαπημένος από τη νέα σκηνή ε, η στίχη του μεγάλου Μανώρι Ρασούλη, ε, Αυτά γιατί μου αρέσει σαν άκουσμα. Αλλά δεν χρειάζονται και άλλοι Ακριβώς Η στοίχη απ' την άλλη θα, ε, ε, Με εκφράζουν με την έννοια ότι δηλαδή, μου θυμίζουν κάτι συγκεκριμένο Δεν θυμάται Την κοριδεύω Άκου και έγαμε εγώ γυναίκα η Δεν είναι η γυναίκα η Ο ρόλος της μοίρα γενικότερα στη ζωή καλά αυτό το τίποτα δεν είναι τυχαίο Εντάξει Θεωρώ ότι Αλήθεια Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ το πιστεύω προσωπικά. Και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή με αυτή την έννοια. Δεν υπάρχει ομοφωνία, ε! Στην πάντα. Ναι, γιατί δεν μιλήσανε. Δεν έκαναν ενέργεια. Έκαναν ενέργεια. Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ θα έλεγα. Εγώ πιστεύω και για τα άσχημα και για τα καλά. Όχι μόνο τα όμορφα, δεν είναι τυχαία. Οτιδήποτε πιστεύω. Όλα γίνονται για κάτι που να. Ακριβώ. Σου θυμίζει πράγματα αυτό το τραγούδι στιγμέ. Ε, με, από την, με την ένα των στιγμών μου θυμίζει κυρίως ε, όμορφες στιγμές Γιατί όλο αυτό που είπα είναι πολύ αισιόδοξο και έτσι, Λέ. χορευτικό Λέ. Και όλα αυτά, οπότε δεν το έχω συνδυάσει με κάτι άσχημο ε, Πιο πολύ με εκφράζει γενικότερα, δεν είναι ότι μου θυμίζει κάτι συγκεκριμένο Οπότε θα πάμε τώρα σε τελείως διαφορετικό άκουσμα έτσι, Θα ακούσουμε το «again» Ah. <laughs> Δυναμώστε οι ακροατέ σε ένα πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι. Ακούμε το archive mm. και θα μα πείτε τα ίδια. Crushing me inside You used to lift me up Now you get me down what's to walk Still in your head γιατί λέγανε της Γεωργίας Ξέρεις τα τα βγάζω εγώ τώρα στον αέρα Γιατί και τα <ΣΠΤα> κορίτσια είναι κάφρια. Ακούς αυτό ας πούμε σε στιγμές προσωπικές σε στιγμές δυνατές και μετά ρίξεις και μια μοίρα για να συνέρεις, να έρθεις τα ίσα σου Θα τα είπαμε έτσι ακριβώς Άρα θα πάρω Τα λέμε βιανικά Γεωργία ακούμε ελατρεμένο κομμάτι, νομίζω αρέσει σε όλους σε πολλούς είναι όντως λίγο κατάθλιψη το κομμάτι και από το στίχο και από τη μουσική και όλη την ατμόσφαιρα που πνέει. Αλλά Όλα είναι στη ζωή, έτσι. Ακριβώς ε, ε, ε... Η μουσική εκφράζει στις, όλο το φάσμα των συναισθημάτων και αυτά τα συγσαγωγικά καταθλιπτικά mm -hmm. συναισθήματα είναι και αυτά πολύ δυνατά συναισθήματα Ενωρείτε. Και το θέμα είναι ότι η μουσική δίνει μια θετική διέξοδο, νομίζω. Ταξιδεύει το νου, βλέπεις εικόνες, βλέπεις πράγματα, μπορεί να κλείνει λίγο στον εαυτό σου, αλλά η μουσική σε κάνει να τελικά να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνη, Ά, δεν είσαι ναι. μόνος ο άνθρωπος. Και πώς οι άνθρωποι εντωμεταξύ μαζί με σένα εκείνη τη στιγμή ακούν το ίδιο κομμάτι και σκέφτονται τα δικά του. Ε. Okay. Λοιπόν, αυτές ήταν οι επιλογές τη Γεωργίας. Το επόμενο κομμάτι θα το σχολιάσουμε μετά. Τίτλος «Another Day», το group «This Mortal Coil, Μια διασκευή από Roy Χάρπερ. Για να τα ακούσουμε. The kettle's on The sun has gone Another day She offers me bed and tea On a flower tray, She's at the door She wants to score She daily needs to say I loved you a long time ago, you know Where the winds own forget-me-nots blow But I just couldn't let myself go Not knowing what on earth there was to know But I wish that I had Cause I'm feeling so sad That I never had one of your children And across the room inside a table, a chance is waxed and wings. The night is young, while we so hunger in each other's chains. I must take her, and I must make her. While the dove domains and feel the juice run as she flies Run my wings under her side As the flames of eternity rise to lick us with the firstborn lash of dawn. Oh really my dear I can't see what we fear Sat here with ourselves In between us And at the door We can't say more Than just another day And without a sound αυτό <ittany> <sharp inhale> <sharp inhale> που ακούστηκε το επόμενο που βιάστηκε να ξεκινήσει Παρ' όλα αυτά θα το ακούσουμε αφού μας σχολιάσει η πένη, Γιατί κίνηση ήταν η επιλογή του Another Day ε, Τι σε δένουμε αυτό το κομμάτι και Τε γενικά πράγματα. τους ε, Mortal Kombat και τους Cocteau ε, μου τους γνώρισε μια πολύ καλή φίλη τραγουδίστρια και είχαμε περάσει ένα καλοκαίρι ακούγοντας μόνο αυτούς <laughs> και τίποτα άλλο <laughs> κάψιμο δηλαδή κανονικό αλλά μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι γιατί όπως λέει και ο τίτλος κάθε μέρα είναι και μια καινούργια μέρα ανάδελτερα okay. Μεγάλη υπόθεση αυτό yeah. να το σκεφτόμαστε ειδικά τέτοιες εποχέ που τα πράγματα δυσκολεύουν και σίγουρα όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν θα έρθουν στιγμές που θα πέσουν αυτό που λέμε δεν, δεν είναι κακό είμαι. να πέφτεις το, το θέμα είναι είσαι. να βρίσκεις τη δύναμη να σηκώνεις, να σκέφτεσαι αυτό ότι υπάρχει μια ε, καινούρια μέρα που ξεκινάει Πέρι, τι παίζει περισσότερο ρόλο ποια είναι αυτά τα πράγματα πάμε τώρα στις φιλοσοφικές πάμε, <laughs> όταν έχουμε πέσει είμαστε κάτω <laughs> και, το να σηκωθούμε ξανά στα πόδια μας μας φαίνεται δύσκολο. Δεν ξέρω αν έχει ζήσει τέτοιες στιγμές. Ε, ε, Έτσι, έγινε εγώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία, στα οποία θέλουμε να γαντζωθούμε και τελικά μας βοηθάνε να σηκωθούμε στα πόδια μας. Ε, ναι. Για μένα, εμένα μου αρέσει να ζω στα άκρα και τις πολύ δυνατές στιγμές όσον αφορά χαρούμενες και όσον αφορά τις πολύ δύσκολες, όσον αφορά λυπημένε. Βρίσκω δηλαδή νόημα και, στις, και σε αυτά τα μεγάλα... στα δύο άκρα να τα ζεις, αλλά να τα ζεις με πάθος πάντα αυτά τα πράγματα. Μέσα από μια δύσκολη στιγμή βρίσκεις τη δύναμη και μάλλον γνωρίζεσαι καλύτερα με τον εαυτό σου για να μπορέσει να ξανασηκωθεί. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο παιχνίδι που καλείται να κάνει ο καθένα όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Okay. Οπότε... Και σίγουρα στον πρώτο, και, και νομίζω πια πλέον, δηλαδή μεγαλώνει τα συνειδητοποιώ, το μοναδικό που βασίζεσαι για να ξανασηκωθεί είναι στον ίδιο τον εαυτό. Άρα τελικά ε, στο ζύγι ε, υπερνικά η, η εσωτερική δύναμη από ότι κάποιο φίλο, κάποιο άνθρωπο κοντινό. Δεν, υποτιμός... Δεν αρκεί. Δηλαδή... Γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό σου μέσα από τέτοιες καταστάσεις και απλά είναι να μπαίνει πάντα στη διαδικασία να το εκμεταλλεύεις όπως πρέπει. Με την έννοια να βγαίνεις πάντα πιο δυνατός, όπως λέει πράγμα. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε στη δεύτερη επιλογή σου. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Είναι ακριβώς <laughs> αυτό που συζητάμε. Ακριβώς. Σιγά μην λάξω, έτσι <laughs> Αυτό είναι.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 Μου να και όταν φοβούνται πω μπορεί να τρελαφώ μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πω αυτό το σκηνικό είναι μικρό, πολύ μικρό για να τα αλλάξω. Μαγώ με έναν τριοπερήφανο χωρό. Σαν αετό πάνω από τι λίπε να πετάξω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μη γλάψω, σιγά μην φοβηθώ. She got me globs, so she me before Και έτσι θα βρω και δύναμη και να σηκωθώ και στα πόδια μου και να ξανασυλλοκύσω. Ποιο λοιπόν, πιο ο δυνατό τύχο, δηλαδή. Τι να με τώρα για το Γιάννη, τον κακελάκα. Δεν λε τίποτα και, και απλά το βάζει και παίρνει <laughs> ε. φτερά τα πόδια σου. Ε, τώρα θα πάμε σε ροκαταστάσει. Έτσι με κοιτάει <laughs> η Μιχαήλ. <laughs> Λοξά. <laughs> <laughs> γιατί αυτό που ακολουθεί τώρα. Είναι Ουράια Χίπ ah. και είναι μεταξύ δύο κόσμων. Μόλις τελειώσει το yeah. κομμάτι, θα μας εξηγήσει η Μικάέλα ποιοι είναι αυτοί οι δύο κόσμες τους οποίους είναι μεταξύ. Να yeah, και εμείς, δεν θέλαμε. <laughs> θα <laughs> <laughs> Between two words. Aggressive, heavy metal fusion, hard rock, μπάντα από τις Klassik, αγαπημένες. Ε. Κλάσσιμο, μέσα όλα τα. Σμύρνα, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτό το συνδύασε η με τη γνωστή χειρονομία, με το χέρι και τα δύο κρυαναδάχτυλα σηκωμένα. Όλα <laughs> να <laughs> Λοιπόν, α, αυτό το κομμάτι το διάλεξε η Μικαέλα πολύ άμεσα. Δηλαδή, μάλιστα εκεί τη στιγμή τις είχα ζητήσει ένα κομμάτι, δεν ήταν και είναι το, το δεύτερο, ήταν αυτό, <laughs> ναι. Ναι, ήταν το πρώτο που μου έκανε στο μυαλό, όχι το πρώτο, λάθος. Μου είχαν έρθει πολλά στο μυαλό, αλλά επειδή εννοείται ότι δεν μπορεί να διαλέξει μόνο ένα, να βρεις ένα, αυτό μου άρεσε από παλιά, γιατί τρώω κάτι κολλήματα με συγκλογήματα ανά καιρού. Και με τους Ζουράι Χίπ έχω, έχω κολλήσει αρκετά, αλλά εντάξει, τώρα μου ξυλοπέρασε. Σαν <laughs> ένα tribute στην παλιότερη ηλικία που. Ναι. Ναι. Εντάξει, γιατί ακούω και πολλοί κλάσσι κρόκ και έτσι, ψάγνω με γενικά. Και μου όλθο αυτό, εντάξει. Έτσι, για να παίρνουμε μια ιδέα ότι... Κλαρίλο κλάσσι κρόκ. Κλαρίλο. Κλαρίλο, πες το... Κλαρίλο κλάσσι κρόκ. έτσι. Δεν είναι καθόλου έκπληξη, γιατί με όσους μουσικούς έχουν γνωρίσει, και τις παραγωσιακές και τις λαϊκές, αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη τα ακούσματα, έτσι. Να και μάλιστα αυτό είναι και ένα σιν για μένα, γιατί δείχνει ότι ε, όταν επιλέγεις, ε, έχεις όλα αυτά τα ακούσματα και επιλέγεις να ασχολήσεις με την παραδοσιακή μουσική, ε, κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Έτσι δεν πάει η θα δεν πρόβλημα, αλλά εντάξει. Ε, μετά τους ΡΑΙΑΧΙΑΧΙΠ θα πάμε στον αγαπημένο όλον, πιστεύω, τον Θανάση τον Παπακσταντίνο. Μακράν. για ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω απ' όλα πέρα από την αξία της μουσικής που φτιάχνει τον στίχων του και της δουλειάς του, συγκινεί όλο τον κόσμο για την σεμνότητά του και για το γεγονός ότι έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει χωρίς να είναι στα κυκλώματα της Αθήνας εδώ. Το... Έχει βγει με την αγάπη του κόσμου και με την αξία της δουλειά του. Αυτό πρέπει να το, το αναγνώρισουμε όλοι. Θα ακούσουμε το στυλίτι και θα κουβεντιάσουμε μετά. da su ta Φορμή Πάνω στα λιτά σου τα μαλλιά, πολλοί σου ρίδε. Πάνω στα λιτά μάγια, το λευκό σου το λεμό, πέφτει πυκνό το χιόνι. Πάνω στο λευκό λεμό, χεριζεις το ζυγόνι. Φέρνει τα πέντε δάχτυλα, φέρνει τα δέκα χάρια, φέρνει και σώμα διστροφή. Παθε σκοτάδια. Πάνω στο λευκό σου τολέμο πέφτει, πύκνο το χιόνι. Πάνω στο λευκό λεμό χέριζε το ζυγό. Στα ματοκλάδα σου ζει Στήλη τη ξεχασμένο Πάνω στα ματοκλάδα Εσύς ανεβασμένος Παίζεις λαού το μεφτερό Κι εγώ τα μάτια κλείνω Βίστρας από τα βλέπματα στην καρδιά σ' αφήνω Πάνω στα μαντοκλάδα σου ζει Στήλη της ξεχασμένο δυο ξεχωρίστα. ξεχωρίστα. <laughs> <laughs> έχω δει μόνο το φανάσικο από Κωνσταντίνου. Πέρσι, ήταν, δεν είχα πάει ποτέ και πήγα πέρσι δύο φορές το καλοκαίρι και, τους, και τον άκουσα. Μόνο. Ε, μόνο. Δεν, έχω, δεν είχε τύχει άλλη φορά. Δεν είχε... Πώς ήταν τις συναισθήματά σου. Πώς ήτανε... Πολύ... Ξέρω τι. Ξέρεις θέλω να σε ρωτήσω; Πολύ ανεβαστικός. Εκείνη τι Πολλα, σου δημιουργεί πολλά συναισθήματα και, επειδή έχει και πάρα πολλά τραγούδια και δεν είναι όλα το ίδιο. Εκείνη τη στιγμή που παρακολουθείς ε, αγαπημένους καλλιτέχνες να παίζουν, αισθάνεσαι πιο πολύ κοινό ή αισθάνεσαι ως μουσικός και εσύ α, συναισθήματα του στυλ, άχναμουνα να κι εγώ μαζί τους» ή, α, Αυτό είναι καλό εννοούμενη ζήτη. Ναι. πολλέ φορές α, το έχω... περάσει από το μυαλό. Αλλά, εντάξει, πρώτα, εννοεί, το τους και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εγώ σου εύχομαι κάποια στιγμή να είσαι μαζί. Να, δεν ξέρω πώς θα, πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα σε καρφώ στο και Γιατί γελάνε. <laughs> με τα χέρια της ότι παίζει κλαρίνο, <laughs> ότι θα είναι... Δεν βρέχεις τη λίγο Για έλαβω τώρα η σειρά σου Εναισιάσου, έλαβω. τη μικρότερη παρέας τώρα. <laughs> λοιπόν, <laughs> να δω... Τις επιλογές τώρα της Μύρτους, έτσι, έτσι λοιπόν, δεν το και σωστά. Και η πρώτη είναι ένας από τους σπουδαίοτερους για μένα ε, τραγουδιστές που έχει βγάλει αυτή η χώρα oh. και δεν είναι άλλος, oh. από τον Ηλία Λιούγκο oh. και ακούμε από τη ρωμαϊκή αγορά το φεγγάρι είναι κόκκινο και θα μας τα πει μετά η μυρτου. Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθύ. Και αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατά σπρωπουλή, και αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατά σπρωπουλή. Το φεγγάρι το είναι πράσινο το ποτάμι, είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε σαν μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χώρεψε σαν μαύριο το πρωί. έπεσε στο ποτάμι το βαθύ, κι η αγάπη μου χιτρίνησε σαν τη στο κερί Έλα αγάπη μου και κόρεψε ίσα αύριο το πρωί αγάπη μου και κόλαψε το σαλαβρίο το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Η αγάπη μου κι τρινήσε σαν τη φλό. Καιρι Ελαγάφι μου τεχώρεψε η σαμάβριο το πρωί Ελαγάφι μου τεχώρεψε η σαμάβριο το πρωί Δεν θα μπορούσε να λείπει Χατζηδάκης από τις επιλογές του κοριστιον είναι σίγουρο αυτό και διαφωνώ με τα κακεντερική σχόλια <laughs> που ακούστηκαν... Από τη Γεωργία ό, και την Πέννη. Ότι ήταν μερολιστικό, <laughs> διότι... Όχι, όχι. Ήτανε όχι. μερολιστικό, διότι... Ήτανε μερολιστικό, όχι, διότι... Όχι, διότι... Όχι, δεν είναι. εγώ διάλεξα χατζηδάκι και ρωμαϊκή αγορά ιδιαίτερα, γιατί μου θυμίζει, δεν ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί κάθε φορά που λέω, όταν ήμουν μικρή, παίρνει με βρύζι. <laughs> οπότε το χαλάξει, αρχίζω, λέω, όταν ήμουν πιο μικρή. <laughs> <laughs> ε... Όχι, oh. να το πούμε όμω γιατί είναι ενδιαφέρον, Όχι, έτσι. δεν πειράζει. Όχι, <laughs> Όχι, να μην το πούμε. Στη φλογέρα θα το πούμε. Θα δεν το ήταν πούμε. φλογέρα, αλλά δεν πειράζει, τι είναι. δεν <laughs> χρειάζεται. Ένα μωρέ, πες το, δεν είναι κακό. Είσαι, κακό δεν είναι κακό. Πάντων, εγώ μεγάλωσα με χατζιδάκι και είμαι στο σπίτι και κυρίως στα ταξίδια. Ε, ο πατέρας μου έχει συνεργαστεί πάρα πολύ μαζί του. Τι μουσικός είναι, τι... Παίζει φλάουτο. Παίζει φλάουτο. Και παίζει φλάουτο και σε αυτό το κομμάτι. Παίζει, να γενικά στις δουλειά Γιατί είναι τσιτάξιο. πολύ χαρακτηριστικό φλάουτο και είναι πολύ όμορφη σύμπτωση mm. αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή να το μαθαίνουμε σήμερα με αυτήν την αφορμή. Το όνομά του είναι... Δράκος Παναγιώτης. Παναγιώτης Δράκος, το φλάουτο. Ε, και έτσι γενικά μου θυμίζει τα παλιά χρόνια, τα πιο παλιά χρόνια. Νομίζω <Συσχελή> με, την σου, με την επιλογή σου εκφράζεις ε, πάρα, πολύ, πάρα πολλούς που έχουν ναι, μεγαλώσει αυτό που πιστεύω, λες ναι. με, με το μάνο του Χατζηδάκη και είναι ένας από τους ανθρώπους που όχι μόνο ο συνθέτης αλλά και ως προσωπικότητα λείπει από ναι. τη σημερινή εποχή ε, Διάβαζα ναι. πρόσφατα ένα άρθρο του που είχε γράψει πολύ πολύ παλιά, νομίζω το 87 ε, για το για τους νεοφασίστες τους νεοναζιστές ένα άνθρωπος που ουδολογικά α, δεν καλύτερα. τον αριστερό καθόλου ναι, ναι, ναι. και μετά από αυτό το άρθρο το οποίο α το ψάξουν οι ακροατές κυκλοφορεί εκτενώς στο διαδίκτυο ειδικά τις τελευταίες μέρες ε, δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα άλλο έτσι όπως τα είναι έχει πολύ εκφράσει σέρω, πολύ, πολύ μπροστά για την έτσι, ε, είναι μια μεγαλύτερη έννοια τη διαχωρητικές γραμμές, αριστερά, δεξιά και ναι, καλώ, ναι. Είναι γενικά ένας άνθρωπος που λυπάμαι που δεν είχα την ευκαιρία ποτέ να γνωρίσω. Ναι. Να πω δυο κουβέντες. Λοιπόν, και μετά τον ναι. το Μάνο Χατζιδάκη τον Ηλία Λιούγκο, το φεγγάρι είναι κόκκινο, το επόμενο, την επόμενη επιλογή θα την εξηγήσει η ίδια η Μυρτώ, ε, εγώ θα προσπαθήσω να το διαβάσω καλά, είναι Τιάνγκο Ράινχαρτ και Στεφάν Γκραπέλη, το είπα σωστά. Α, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει α, τίτλο Minor Swing. Μ. Τι είναι αυτό, Μυρθό, που θα ακούσουμε. Είναι swing, <χ <Ly>. <χ> <χ> είναι κιθάρα βιολή και μ' αρέσει γενικά αυτό το το είδος, αυτό το στυλ έχει και το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού που είναι κοινό mm -hmm. και με την παραδοσιακή. Και είναι ένα κομμάτι που αγάπησα πάρα πολύ. Να ίσως. Και λίγο είναι, είναι ωραίος. Δεν θυμάμαι. Σα, είναι πρωτοπόρευ, δηλαδή αυτό έβαλε το, το gypsy swing περισσότερο στο, mm -hmm. το έφερε στο... Ωραία. Για να ακούσουμε, είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό κομμάτι, minor swing. θέλω να πω εγώ ε, είναι ότι ε, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα πρώτα απ' όλα και, και χάρηκα πολύ όχι μόνο γιατί θεωρώ εξαιρετικό αυτό που κάνετε και σαν ποιότητα αλλά και σαν επιλογή να το κάνετε αλλά ε, ακούγοντας και όλες αυτές τις πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές επιλογές όσο και είναι πολύ δύσκολο ξέρεις, να διαλέξεις δύο κομμάτια ε, δείχνει ότι είσαστε άνθρωποι καλλιεργημένοι και ότι ε, στη μουσική και γενικότερα στο, αυτό που λέμε πολιτισμό και μέχρι τώρα είχα την αίσθηση εγώ ότι δεν πάει καλά η νεολαία δηλαδή ε, είχα μια αίσθηση ότι τα νέα παιδιά ε, λόγω των προβλημάτων που έχει η παιδία μας κάπου δεν πατάνε καλά στα πόδια τους ε, θα μου πείτε, εκφράστε την πλειοψηφία δεν έχει σημασία Πυρήνες που υπάρχουν εδώ και εκεί με κάνουν εμένα να βλέπω πολύ αισιόδοξα τα πράγματα και την πραγματικότητα. Και επειδή έφτασε η ώρα να κλείσουμε, εγώ να επαναλάβω ότι είχα σήμερα κυριακάτικους επισκέπτε στο Γυναικείο Παραδοσιακό συγκρότημα Σμύρνα, ε, θέλω να ξαναγυρίσουμε μετά τις επιλογές σας έτσι ένα κλίμα Σμύρνα που θα θυμίσει έτσι στους uh, κροατές μας τι θα συναντήσουν την Τετάρτη Λέτε. το βράδυ στις 8.30 στη Χελώνα. Στις 10.30. 10.30. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 ναι. ναι. Ε, Άσε με να λέω 9.30. Είμαστε after. Άσε με να λέω 9.30 να έρθουν νωρίτερα. Μα κάτω. Σε κάθε Και στις 30 Απριλίου, θυμίστε μου, αλσικά είμαι. Γιατί πέρασε ο Απριλίου. Πού, 30 Μαΐου, ναι, εντάξει, είναι διπλό το Στο Στις έτσι να φέρουμε το κλίμα, ε, για να μην φέρουμε τώρα τα οργανάκια σας, να θυμίσω εγώ ότι η Πέννη Παπακουσταντίνου είχε εδώ το πολίτικο λαούτο της, η Γεωργία Λόλη είχε εδώ το κανονάκι της, mm. η Μικαέλα Τσούμπου είχε το κλαρίνο της και η Μυρτό Δράκου είχε το βιολί της. ακούσουμε ακούσουμε όμως θα κλείσουμε ε, με κάτι που ακαπέλα. Mm -hmm. Η Πέννη και στη συνέχεια η Γεωργία... Να mm, τα κάνουμε ανάποδα τη oh, oh, Γεωργία oh, και yeah. σα κλείσει yeah. η πένι. <laughs> Και με αυτόν τον τρόπο θα σας ευχαριστήσουμε όλους σας που ήσασταν παρέα μας. Ελπίζω ε, να περάσατε όμορφα. Mm. Η εκπομπή ηχογραφείται και όσοι την χάσουν θα έχουν την ευκαιρία mm. να την ξανακούσουν. Λοιπόν, mm. χωρίς mm. άλλα λόγια mm. να χαιρετήσουμε τους ακροατέ μας. Πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Και ακούμε τη Γεωργία και την Πέννη να κλείνουν την εκπομπή αυτή. Πάμε. Από μένα θα κλείσουμε ένα πολύ αγαπημένο και γνωστό κομμάτι της 30 τη Φιλιά στα Φύλλα. Υπέροχα. Τη 30 και ένα καθιστικό κομμάτι γιατί πολύ μου δεν κελαηδείς μας το έχουν κόψει κι αυτό και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να συνεχίσουμε να κελαΐδαμε χωρίς να έχουμε Έτσι. κανέναν Έτσι. από πάνω μας <laughs> <χ> <χ> γιατί